Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, εδώ είμαστε, αλπέντο 14.com, φουλ του άστρου, Καλ Χάινς, Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευτυχισμένο το 2016. Εδώ είμαστε λοιπόν, ουσιαστικά είναι η δεύτερη εκπομπή του Αλμπέντο για το 2016 Η πρώτη ήταν την Κυριακή που μας πέρασε τρεις του μηνός Ήμουν εδώ μόνος μου και με πολύ μεγάλη παρέα Ραδιοφωνική ενώ και βάλαμε μουσικές και είπαμε διάφορες κουταμάρες Παρόμοιες θα πούμε και σήμερα Και επειδή βλέπω στο τσάτ διάφορα, ε, ηρεμήστε ε, αναπαυτικά στον καναπέ, πάρτε αγκούρια, ντομάτε, μπανάνες, καθίστε αναπαυτικά, να απολαύσουμε τον Γκάλ Χάιν Ζώτηκε στην πρώτη εκπομπή της καινούριας χρονιάς. Μου δίνει ευκαιρία μορφέας καλησπέρα σε όλους όσους βλέπουμε στο chat και όσους μας ακούνε και δεν είναι στο chat Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή Άγνωστοι Επισκέπτες Και έτσι θα βάλω την προηγούμενη εκπομπή επανάληψη γύρω στις 8 Διότι στις 11 η ώρα οι Άγνωστοι Επισκέπτες Εγώ, ο Ρόμπερτο Ήλιαμς, ο... Ο... ο Γιώργος ο Τσαγκρινός και άλλος ένας κύριος μου διαφεύει το όνομά του ψυχολόγος θα είμαστε στο κανάλι το τηλεοπτικό εψιλόν, στην της κυρίας Ελεονόρας Μέλετη, hashtag. Το θέμα θα είναι, επί τριωρών, 11 με 2, ό,τι έχει να κάνει σχετικά με τα άτια. Επαναλαμβάνω, οι άγνωστοι επισκέπτες αύριο δεν θα κάνουν εκπομπή, για όσους δεν άκουσαν, θα το γράψουμε και στο chat, θα το αναρτήσουμε, το έχουμε αναρτήσει, θα το πούμε πάλι στη διάρκεια της εκπομπής σήμερα το βράδυ. 11 με 2 θα είμεθα στο κανάλι των τηλεοπτικών έψιλων, ε, στην εκπομπή της κυρίας Ελεονόρας Μελέτη, η εκπομπή αυτή λέγεται Hashtag και μας κάλεσαν να πάμε εκεί βεβαίω θα πάμε εγώ ο Ρόμπερτ Οίλιανς, ο Γιώργος Τσαγκρινός και ένας κύριος ακόμα ψυχολόγος τον οποίο δεν γνωρίζω και δεν θυμάμαι και το όνομά του ε, θα πούμε σχετικά με τα άτια, τα UFO τις δηλώσεις της Κλίντον ότι αν βγω Πρόεδρο θα αποκαλύψω και, και, και όλο αυτό το, τη συνωμοσιολογία και θεωρία θα την θίξουμε αύριο με στοιχεία και με ό,τι γνωρίζουμε και ό,τι μπορούμε να πούμε δηλαδή δηλα και από ό,τι έχω πάρει μερικές εκπομπές και πάρει το μάτι μου βράδυ είναι αξιόλογη εκπομπή, προχωρημένη και θίγει ιδιαίτερα θέματα για όσους έχουν υπόψη τους Και χθες μου με τη φίλη μου την Ανίτα και κανόνισα με τον Νίκο Τοβερόπουλο τον Λευκό Φτερό τον Ινδιάνο σε μία από τα επόμενα δύο σαββατοκυριακά από εκπομπές που κάνει την Ανίτα GR Να βγει ο Νίκος εκεί να πει τι Ινδιάνικες περιπέτειές του την τελευταία τριακονταετία Οπότε θα αρχίσω επιθετικά στα μίδια που έχω φίλους Επιθετικά εννοώ θα βγούμε μπροστά να πούμε διάφορα όπου μας καλούν φίλοι Γιατί φίλοι μας είναι αυτοί οι άνθρωποι Και να πλασάρουμε και τον Αλμπέντο Εξπακουέτε Καλησπέρα. Ε, Πέστρεψα και εγώ μετά από μια έτσι, μακρά περίοδο. Ε, θα μας συγχωρήσετε λίγο σήμερα, θα ακούσετε τη φωνή λίγο περίεργη. Εντάξει δεν πιάνω τον καρποδίνη αλλά είμαι σε καλό δρόμο. Τι θες να πει τώρα κάτσε εσείς. Πες, πες ότι είσαι κρυωμένος τι δεν πιάνω τον καρποδίνη. Είμαι... Μες πιάσε το λαιμό, δεν μου αφήνει να πάω πουθενά κάτσε. Είμαι κρυωμένος. Ε, yeah. ε, έχω πάρει ό,τι χημιά κυκλοφορεί σε φαρμακείο. Τώρα πέσανε και κάτι γρακόμελα. Ευτυχώ που δεν οδηγάω, γιατί θα χτύπαγα σαν μπάλα του φλίμπερα από τείχο σε τείχο. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να ευχηθώ. Να πει στου φίλου σου ναι. που γράφουν στο chat να βγει και ο Καρλίτο στην TV, ναι. Ότι δεν γουστάρει να βγει. Ο, τα... ο Καρλίτο είναι ενά... Και ο Γαρποδίνη σου ε... το έχει προτείνει. Ναι, ναι το, έχει Πες προτείνει το... το Θέλω αλήθειε. Ο Γιώργος ε, είναι συνειδητή επιλογή να μην βγαίνω την τηλεόραση. Δεν είμαι ο παδό αυτού του μέσου. Ε, νομίζω ότι υπάρχουν εξαίρετοι συνάδελφοι που μπορούν να πούν πολύ καλύτερα από μένα τα γλυκά τα καρκινάκια Αυτά που λέω εγώ είναι για πολύ λίγους και πολύ ψαγμένου. Και φυσικά πειράζουν κόσμο και πολλούς αστρολόγους Οπότε μην το κάνουμε θέμα Λοιπόν, καταρχήν χρόνια πολλά Να ευχηθώ σε όλους κάθε προσωπική έτσι, ευτυχία, χαρά να έχουμε το 2016 Ακούτε albedo14.com Full του Astro Εκπομπή και ο Κάρλ Είναι στο μικρόφωνο Για εσά λοιπόν φίλοι αγράτες, Ο Κάρλ παίζει να είναι Το πιο συμπαθητικό γερμανοειδές Ας πούμε που κυκλοφορεί στην πιάτσα Αλλά για κακή σας δείχη Δεν είμαι γερμανός Για τους περισσότερους ε, Του αστρολογικού χώρου, Επειδή κυκλοφορούν αυτά Είμαι ένα πολύ υπερφύαλο μαλακισμένο Το οποίο Α, τα λέει λίγο χήμα Παραδέχομαι λοιπόν αγαπητοί φίλοι Ότι είμαι και υπερφύαλος Και μαλακισμένο οπωσδήποτε ε, Και γιατί η αστρολογία αυτή που κυκλοφορεί ε, Δεν με εκφράζει Έτσι, Συγχωρέστε με έχω διαλέξει ένα διαφορετικό μονοπάτι Και καλά κάνεις και σου το επιβραβεύω και εγώ <και> τα διαφορετικά μονοπάτια κάνουν τη διαφορά Λοιπόν, λοιπόν για Στο έτσι. διάβα αυτής της χρονιάς του 2015 μάλλον ε, τόσο αυτή η εκπομπή όσο και η προκάτοχος της στα μυστικά των άστρων που κάναμε μαζί με τη φίλη μου τη Γεωργία την κουμπούνη είχε προβλέψει σχεδόν τα άπαντα Να πούμε για τις δύο εκλογικέ αναμέτρησει, Να πούμε για τα capital control όταν οι άλλοι δεν ξέρανε τι είναι capital control, να πούμε για την έξοδο του Βαρουφάκη που λέγαμε από την κυβέρνηση και για τη δημιουργία κόμματο. να πούμε για τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ ή να πούμε για το διπλό νόμισμα που μέχρι και ο σύντροφο ο Γιάννης Βαρουφάκης το παραδέχτηκε ότι υφίσταται, αλλά εγώ σας το ξαναλέω, επειδή δεν να παίζω με δίκτυα ασφαλεία. αυτά ήταν τα προμηνύματα. Να πούμε για την οικονομική ζημία της Γερμανίας όταν όλοι λέγατε ότι η Γερμανία δεν παθαίνει τίποτα. Να πούμε για το χρηματιστηριακό κράχ του κίντρινου πυρετό. Να πούμε για τις κινήσεις Πούτιν ή να πούμε για τα προβλήματα της Τουρκίας. Είχαμε ένα γεμάτο 2015 και εύχομαι, αν ο Θεός να μας έχει καλά πρώτα, ο Θεός που δεν το βλέπω, να είναι ακόμα πιο γεμάτο το 2016. Με γεμάτες ελπίδες, γεμάτο χρήμα, αλλά και για να μπούμε λίγο και στο επίπεδο της πρόβλεψης, γεμάτο χειροπέδες. Η σημερινή θεματολογία ε, είναι λίγο η, η ίδια, απλά με πολύ πιο ενισχυμένες δόσεις. Δηλαδή... Ε, ε, για το δημοψήφισμα λέει η Αθηνά Που ήταν το αποκορύφωμα που ήθελε Τελικά το νέο Τσίπρας και νόμιζε Ότι είχες πέραξει Άκουσε να δει Εγώ Αθηνά μου Παρόλο που αυτό πάλι με διδικαιολογή ε, ε, Δεν είμαι άνθρωπος Ο οποίος δεν θα παραδεχθώ τα λάθη μου Σαφέστατα άνθρωπος Είμαι εδώ λάθηκαν ο Θεός Που είναι για πανδαμάτορ, παντοκράτορ και όλα αυτά δεν θα κάνω εγώ που είμαι ένας απλός άνθρωπος αλλά α, δεν είμαι αυτός που δεν θα μπω ποτέ να κρύψω την πρόβλεψή μου δεν είμαι αυτός που επειδή έκανα εγώ λάθος να πάω να λιδωρίσω τους άλλους συναδέλφους μου γενικά είμαι ένας άνθρωπος που το παντελονάκι που έμελε η μοίρα και η φύση να το φοράω, το φοράω όχι γιατί κρυώνω, αλλά γιατί πρέπει να το φοράω και να τιμώ αυτά που στεγάζουν μέσα τα παντελόνια. Το 2000 ε, η Πένι είχε πει λέει και κούρε μακάρ μέχρι τέλος του 2015. Πάρα πολύ ωραία. Αν κοιτάξεις όσοι είναι... Ε, ήταν οι επενδυτές των ε, χρηματιστηριακών έτσι, συναλλαγών που είχαν μετοχές. Τελειώσανε. Κουρεύτηκαν. Αλλά επειδή σας το ξαναλέω δεν παίζω με δίκτυα ασφαλείας και σα το είπα και την περασμένη φορά, θα γίνει bailin. Τώρα το να πέσουμε και ένα μήνα έξω και δύο μπορεί να συμβεί. Δεν θα πέσουμε όμως έξω στο... Δεν θα πέσουμε έξω Σαν τέλεση του γεγονότος Και στο Capital Control Είχαμε πει προσέξτε τις αναλήψεις Και ήρθανε μετά δύο εβδομάδες Αλλά κανένας δεν έβγαινε να κάνει τέτοια πρόβλεψη ε, Και γενικά ε, Για αυτή εδώ την εκπομπή ε, Είμαι Πάρα πολύ περήφανο ε, Που κρατήσαμε πάρα πολύ ψηλά Τη σημαία της το Τόσο εγώ, όσο και οι καλεσμένοι. Γιατί και οι καλεσμένοι που έχουμε συχνά πυκνά... Ε, δώσανε και αυτή το δικό τους λιθαράκι... τη δική τους οπτική, άσχετα αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Δεν έχει καμία σημασία. Ε, σημασία έχει να υπάρχει πολυφωνία. Αυτό που λέμε να τεκμηριώνεται... Και το λάθος, είτε είναι δικό μου, είτε είναι του οποιοδήποτε άλλου, να είναι ο δρόμος που θα μας οδηγήσει στην επόμενη σωστή προβλέψη. Σήμερα λοιπόν, επειδή με ρωτάτε, ευτυχώς δόξα του Θεού, ε, δεν ε, με έχει πιάσει πάρα πολύ ο βήχας μέχρι και είναι πάρα πολύ καλό αυτό, ε, θέλω να πω λοιπόν Ότι σήμερα θα έχουμε σαν θεματολογία ε, Ελλάδα Θα έχουμε αρκετά να πούμε για την Ελλάδα Έχουμε να πούμε αρκετά για τη Νέα Δημοκρατία, για είναι ένα πράγμα το οποίο θα μας ενδιαφέρει αρκετά αν θα διαλυθεί ή όχι ε, και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι θα πούμε και για Κύπρο και για Κύπρο γιατί στην πραγματικότητα η Κύπρος είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού στην πραγματικότητα προσπάθησαν σε διαφορετικές χρονικές περίοδους, κοντινές βεβαίως μεταξύ τους, να τοποθετήσουν τα κατάλληλα αδρύκελα προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους. Θα τα καταφέρουν; θα πάμε σε ένα τραγούδι που ετοιμάζει ο Γιώργος, που επίσης να μην είναι κανένα βάλετε φωτιά στο χωρισμό και τέτοια, και επιστρέφουμε. Σάββατο 8 δεν αλλάζει αυτό παντό καιρού με τον κύριο Καλ Χάιντζ ο οποίος θα μας πει σήμερα ό,τι μπορεί και δύναται για το 2016 που ξεκίνησε εισίως και διανύσαμε το πρώτο δεκαήμερο επαναλαμβάνω γιατί με ρωτάνε αύριο άγνωστοι επισκέπτες δεν έχει εκπομπή Στι 11 η ώρα το βράδυ θα είμαστε στο κανάλι, το τηλεοπτικό ε, στην εκπομπή τη κυρία Ελεωνόρα Μελέτη, hashtag μαζί με τον κύριο πάψε, Γιώργο Τσαγκρινό, τον κύριο Ρόμπερτ Βίλιαμ και άλλο έναν κύριο ψυχολόγο, δεν θυμάμαι το όνομά του, και θα μιλήσουμε για UFO, για άτια, για ε, ένα θέμα που πολλοί ερευνητέ στην Ελλάδα, κυρίω μα αφορά, το θίγουν τα τελευταία 30 χρόνια και έχουν λιδωρηθεί κατά κόρον. Και τελικά άτομα ηγετικά στελέχη από όλον τον πλανήτη και δεν έχει να κάνει τώρα με ποια είναι η Κλίντον και τι πιστεύει πολιτικά. Σημασία έχει ότι οι άτομα αυτού του Ελληνικού βγαίνουν πλέον και λένε έστω και για χιούμορ εντό εισαγωγικών, το βάζω αυτό, για θέματα εξωγήινων. Άρα κάτι σημαίνει Αυτά όλα αύριο βράδυ σέντεχα στο κανάλι έψινες εκπομπή hashtag. Κύριε Κάρ, παρακαλώ. Επιστρέψαμε... Θέλω να ξεκινήσω λίγο έτσι με τα δικά μου, καταρχήν ε, αυτό με του εξωγήινους, δηλαδή μόνο στην Αμερική θα μπορούσε να το πει πολιτικός και να αποτελέσει είδηση, δηλαδή θα πω τι θα γίνει με τους εξωγήινους Αφού βγω πρόεδρος, ναι. Ναι, όχι ναι. να τώρα επειδή το ανέφερες για να πας και στα θέματα σου, τη τελευταία πενταετία το έχει πει ο Πάπας, ο προηγούμενος. Το έχει πει η γυναίκα του αυτοκράτορα της ε, Ιαπωνίας. Το έχει πει ο πρώην Υπουργός Αμίνης του Καναδά. Ε, έχει κάνει να, να ρωτήσω τώρα, έτσι, να βάλω λίγο τα δάχτυνα. Ο, ο, έπειτα, ο Ρώσος Υπουργός και λοιπά, <συσχε> ναι. δηλαδή, και πλάκα να κάνουν, ναι. δεν είναι πλάκα. Ναι, άρα, δηλαδή, να θεωρήσω ότι ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ, την Εύα και τον Ιπτή. Πώς, είπες, δηλαδή Δεν υπάρχει θέμα μήζον. Δεν ξέρω τώρα Αυτά είναι γεννητησιακέ αντιλήψεις Δεν έχω υπόψη μου εγώ Βε. Δεν έχω Τι λένε τα άστρα για αυτό Για τους πρωτόπλαστοι ε, Τι πρωτόπλαστοι Δεν λένε τίποτα Άρα <συσχε> συνέχισε ε, Εγώ συνεχίζω Λέω τα δικά μου και φτάνουμε λίγο Να πούμε τα εξής ε, Η Ελλάδα Uh, μάλλον για την Ελλάδα, και όπως και για άλλο τον κόσμο, να τα πούμε για την Ελλάδα περισσότερο, έφτασε το 2016. Δηλαδή, έφτασε η χρονιά που μέσα από το astrology.gr είχαμε πει ότι η ανάπτυξη uh, θα έρθει το 2016. Όλα αυτά τα χρόνια δεν ήρθανε. Οι... οι οικονομολόγοι και οι καθήλοι να μάλλον διαψεύστηκαν, για να δούμε μήπως τελικά, λέω εγώ τώρα, η αστρολογία κάνει πιο καλές οικονομικές προβλέψεις. Ε, σήμερα έχω σκοπό να πω πολλά, αρκεί να μην αρχίσουν οι περισσότεροι τριστολιές, ε, γιατί δεν θα... Θα παρασύρωμαι κι εγώ, θα παρασύρεται και ο Γιώργος και δεν θέλει και πολύ και ο Γιώργος να παρασυρθεί και να τα κάνει λίγο ροϊδό. Λοιπόν, ε, όπως τόνισα και στην περασμένη εχειπομπία, πόσο θυμάμαι καλά, το πρόβλημα της Ελλάδας δεν θα είναι το οικονομικό. Το πρόβλημα της Ελλάδας θα είναι το μεταναστευτικό. Και επειδή... Είμαι σε θέση να γνωρίζω τουλάχιστον γιατί πάρα πολλές φορές έχω feedback. Ε, ε, όσο λοιπόν είμαι σε θέση να γνωρίζω το ότι ε, πάρα πολλοί κόσμος... Ε, Ακούει. Και, ακούει και μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας πάνω δεξιά στο χάρτη και ε, ε, στελέχη κομματικών επιτελείων αλλά και αρκετοί που δουλεύουν στις πρεσβείες της Παναχράτου αυτού μητρώου υπεραγίας ημών Θεοτόκου Uh, η πρώτη δεύτερη φορά αριστερά uh, επειδή ήρθε και προφανώς κάηκε καλό θα είναι να προσέχουν και να προσπαθήσουν λίγο με σεβασμό να δούνε και εμάς διότι έχουν έρθει στο δικό μας τον τόπο και οι Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων όπως είχανε τον ξένιο Δία είχανε και τον πλανήτη ή το Θεό αν θέλετε τον Άρη αυτοί λοιπόν που ήρθαν σε μια χώρα για λίγο ή για πάρα πολύ καιρό δεν έχει σημασία καλό θα κάνουν να αλλάξουν το τροπάριο γιατί η πρωτο φορά αριστερά αρχίζει να καταραίει. Και έτσι όπως πάντα πράγματα θα ανέβει καμιά δεξιά κυβέρνηση και τότε η δεξιά κυβέρνηση δεν θα είναι αριστερά. Δεν θα είναι τόσο προλή φιλικά κείμενη προς το περιβάλλον. Και θα έχουμε τίποτα παρενέργειες. Αυτά αλλά λέμε έτσι για να ξέρουμε τι ακριβώς παίζει. Ε, Κοιτάξτε να δείτε, επειδή έχει αναπτυχθεί μια ε, ε, συζήτηση μέσα στο chat ε, Καλό θα είναι ε, να μην τρελαίνεστε Διότι αυτή τη στιγμή η εκπομπή αυτή έχει κάποια παράσημα απάνω της που καλός ή κακός τα κουβαλάει, έχει επιβεβαιωθεί και θα πάμε μια χαρά. Ε, πάμε λίγο να δούμε τα πράγματα πώς έχουν. Τώρα, α, αυτά που γίνανε με τους καρκινοπαθείς που τους κόψανε πρόστιμα και τέτοια, αυτά είναι κατά δικαστέα. Δεν το συζητάμε, αλλά παιδιά, πρέπει, για να μην τρελάθουμε τελείως, αυτά γίνονται σε όλες τις κυβερνήσεις. Δεν μπορεί η κεντρική διοίκηση ο ή ο πρωθυπουργό ή ο υπουργό να ξέρει τι κάνει ο κάθε τρόμπας ε, υπαλλήλους. Μην τρελάθουμε τελείως. Ε, αυτό που θα πρέπει να ξέρετε λοιπόν είναι ότι στην Ελλάδα ο προοδευμένος χρόνος υποθετικός που δείχνει τη διακυβέρνηση είναι πάνω συναντάτων στους γενέχλιους άξονες Άρης Ζεύς, δύο χάντε που δείχνει ότι η πολεμική αυτή που βγάζει ε, πάει σιγά σιγά ε, να πυροβολάει η κυβέρνηση σαν να λέμε μόνη της τα ποδαρία της. μου ή άλλως εμείς το είχαμε πει όταν ξεκινούσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στις πρώτες εκλογές και πριν τις πρώτες εκλογές και όταν ορκίστηκε που κάναμε εκπομπή ότι έχει πάρα πολύ λίγο προσδόκιμο ζωής. Ε, επίσης Σα ξέρετε, γιατί τα γράφω και στο Astrology, ότι η κυβέρνηση αυτή, ωραία, στην πραγματικότητα ε, μπήκε με τις καλύτερες προθέσεις, ωραία, αλλά δεν φτάνανε. Υπάρχουν γεγονότα, ωραία, Η Μαριλίζα κάνει μια πολύ ωραία παρατήρηση, η οποία οφείλω να τη... Λέει, εμείς εμεί για αυτούς που πνίγονται και ουσιαστικά δεν ήρθαν για να μείνουν εδώ. Δεν είναι οικονομική μετανάσταση από τη Συρία, όσο για τους άλλους το συζητάμε. Άκουσε να δει. δεν ξέρω αν είδε, έχεις δει αυτού που έχουν μείνει στη Συρία το πόσο υποφέρουνε. Ε? Αυτοί που βλέπεις και περνάνε γιατί όταν εσένα Μαριλίζα ή εμένα ή τον άλλο Β σε κυνηγάνε οι ή ο κάθε τσιχαντιστής να σε σκοτώσει δεν μου παίρνει μαζί σου το selfie stick για να βγάλεις φωτογραφίες δεν μου γεμίζεις μια βάρκα με 30 ετοίμο και πέντε γυναίκες με τρία παιδάκια ωραία, μην τρελάθουμε τελείω. και με μακιγιάς και με ωραία, βλεφαρίδα και μάγουλο Βερίκοκο Λοιπόν Έτσι. Τώρα όσον αφορά Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό Γιατί έχω ερώτηση Για το αν θα ξαναφορέσει τον Περέ όπω είπαμε Όταν ευχώς... δες Έλληνα είναι διαπιστωμένο Ναι ναι, ναι σύμβα, Εντάξει, εντάξει. <σταλώς> <σταλώς> εντάξει άποψη. Όσον αφορά Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό Για το αν θα ξαναφορέσει τον Περέ ή όχι Θα το ξαναφορέσει Πλην όμως ε, τον Περέ Το μόνο που θα καταφέρει Ωραία. Είναι να σώσει λίγο την παρτίδα. Μια παρτίδα όμω η οποία είναι τελείω. Ε, είναι χαμένη. Επίση, αυτό που θα πρέπει να ξέρετε. Ωραία. Είναι ότι αν η Ελλάδα ή αν ο Τσίπρας, δεν ήταν ο Τσίπρα, δεν ήταν η Ελλαδίτσα και ήταν η Ιταλία που είναι η άλλη, η φλώρα εκεί, ο Ρέτζι, Ωραία. Θα την είχε χορέψει σιρτάκι. Τώρα ο Ρέτζι όμως που είδε τα σκούρα αρχίζει και λέει να ενωθούμε. Τι να ενωθούμε ρε φίλε. Μπορεί να εννοεί η Σάρκαν Μίαν. Ωραία. Δεν ξέρεις ποτέ. Αυτό που θα πρέπει να ξέρετε η Σοφία ρωτάει... Α... Κάρλ, όταν θα βρεις χρόνο κάνει μια διευκρίνηση για τον ηγέτη που προβλέπει στην ανάγκη στο νεαριάριο. Οκ, okay, θα γίνει κι αυτό, Σοφία μου. Βρε, παιδιά, δεν είναι όλοι μετανάζεσαι στην ίδια οικονομική κατάσταση και ο θάνατος βρεφών δεν είναι το πρόβλημα. Τελικά, ο πόλεμος στη Συρία θα σταματήσει. Ο... Το ρωτάει ότι, τι φίλε, φίλοι, δεν ξέρω. Ο πόρεμος στην Συρία είναι ένα πολύ καλό στρατόπεδο μια πολύ καλή αρένα για να δείξουν και οι Ρώσοι τα καινούργια όπλα που έχουν Διότι η Αμερική με τα όπλα που έχει Είναι φάμιλα του τζάμπο Σορούμινο πόλεμο ρο, Για να δουνε τι έχουν Για να λέει κοιτάξτε τι έχουμε Ελάτε να αγοράσετε mm -hmm. Δεν είναι καινούριο. Θα τα πούμε και για τον ηγέτη Μην στεναγωργέστε Είπαμε σήμερα ε, έχουμε όρεξη Έχουμε διάθεση ε, Να τα πούμε όλα ε, Hey, ο Πάιλοτ λέει Καρλ πνίγονται παιδάκια δεν αποκλείεται να είναι ανάμεσα στους πρόφυγες να είναι και πράκτορες αλλά και τζιχαντιστές και απλοί εγκληματίες του ποινικού Οι περισσότεροι ζουν ένα δράμα Συμφωνούμε Ωραία Αλλά το θέμα είναι ότι έτσι όπω πάει το πράγμα μην, μην τα θέσουμε το δράμα από αυτούς πρωταγωνιστές να γίνουμε εμείς Και εκτός από δράμα οι υπόλοιποι είναι καβάλα Έτσι. Λοιπόν πάμε σε ένα τραγουδάκι να οργανωθώ κι εγώ. Γιατί και είσαι και είμαι και κρυωμένος. Να μιλήσω και σε κάτι τηλέφωνο χτυπάνε ναι. Και θα επανέλθω ο Δημήτριο. Και για να μην το ξεχάσω Να πω στους φίλους που σε ακούνε Για πριβε ραντεβού στο infopapakialbidu14.com ναι. ναι. Για να δείτε τον Γκάρολο από κονδά Εκά τετάρτην Ακούτε αλμπέντο14.com και την εκπομπή το Full to Astro κάθε Σάββατο 8 Πρώτη εκπομπή του Καλ σήμερα εδώ στον Αλμπέντο. Κάθε Σάββατο 8 όπω είπα. Και για να συμπληρώσω την προηγούμενη ενότητα και να συνεχίσουμε, να μην μασάτε, διότι αυτοί και τα παίζουν με το συνέστημα. Κάνουν κοντινό πλάνο στο και έχουν 10.000 από τη παραλία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Στρατηγική τηλεόραση. Το άλλο είναι θα δεχθούμε ό,τι συμβαίνει Εφόσον μετά από μια δεκαετία που καταστράφηκε Βομβαρδίστηκε και χωρίστηκε σε 7 κράτη Η Γιουγκοσλαβία Να μου βρείτε ένα μετανάστη Γιουγκοσλάβο Στη Θεσσαλονίκη, όχι στην Αθηνά Στη Θεσσαλονίκη Στην παραλία να του δώσανε WiFi σπίτι, αυτά, ιστορίες χακώ, Ένα μετανάστη Γιουγκοσλάβο Που είναι ομόδοξη και λευκή Όταν μου βρείτε ένα μετανάστη, στη Θεσσαλονίκη Θα συζητήσουμε τα υπόλοιπα Είναι χοντρό το παιχνίδι Παίζονται κάτι 15 δισεκατομμύρια περίπου Βάλτε 3 εκατομμύρια ε, Τουρίστες που έχουν έρθει Για τα παράλια Επί 3 έως 5 χιλιάρικα Για να κάνετε λογαριασμό Κοιμόσαστε άπαντες όρθιοι Είμαι 40 χρόνια στην παραλία Και έχω γνώση Αυτό που λέω Παρακαλώ κύριο. Παπάνω στο βήξιμο, σε άνοιξα να, σε κατα, να μας κόψεις καλό εγώ. διάδωρο αγόρι μου Επιστρέψαμε Μόνικα η Σέρβα Είναι κόλ και φίλε μετανάστρια Λέμε ε, Ναι, τέτοιες μετανάστρες χρειαζόμαστε <laughs> λοιπόν. λοιπόν Λοιπόν για να μην χαθείς Είσαι και κρυωμένος, προτείνω να πεις αυτά που έχεις Βεβαίως να παρακολουθεί το τσάτ Και τα ενδιαφέροντα των φίλων Και να απαντήσεις μετά Άμα απαντάς σε κάθε μήνυμα Στο τέλο δεν θα πεις τίποτα <κοί> Και για να είμαι ειλικρινής Και εγώ γουστάρω να ακούσω Τι θα <στα> πεις για το 16 Ό,τι έχεις να πεις δεν Ώρα. έχει σημασία Λοιπόν, ξεκινά Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι παίζει τώρα Λοιπόν, είπαμε για το Τι περνάει η Ελλάδα αυτή την περίοδο και ε, επίση ε, έχουμε από το καλοκαίρι το βόρειο δεσμό να συναντά... Έχουμε κρόνος ίσον βόριο δεσμόλ βουρκάνους Και τράνζιτ μηδενική κρυού κιούπιντο ίσον κρόνος από Λοιπόν αυτό καταρχήν τι δείχνει Δείχνει καταρχήν ε, σημαντικές αλλαγές Νομίζω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα απολέσει τη δεδηλωμένη σχετικά σύντομα. Δεν το βλέπω βέβαια μέσα στο μήνα του θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Συγνώμη κιόλα. Ε, αυτό όμως που μου προκανεί μεγάλη περιέργεια είναι Απόλλων, γιατί Απόλλων ξέρετε... Στην Ουράνια είναι ένας κάποιο πλανήτη επετακτικός. είναι λίγο σαν το Δία τη κλασική, αλλά πιο large. <coughs> Σηματοδοτή καταρχήν λόγω του ότι συμμαντάει τον άξονα να άθει το Βουλκάνου, ότι θα δεχτούμε ένα χτύπημα της μυράς. Αυτό το χτύπημα θα συμβεί μέχρι το. Αυτό το χτύπημα θα συμβεί μέχρι το Μάρτιο. Λοιπόν, προφανώ έχει να κάνει. Ε, με την ε, παγκόσμια κατάσταση. Ε, θα υποστούμε αρκετέ παρενοχλήσεις και λόγω της εμπλοκή και του ηλίου κρόνου ενδεχομένως να έρθουν στην επιφάνεια αρκετά προβλήματα με την καταβολή των ε, συντάξεων. Μέσα στο καλοκαίρι όμως ο Απόλλων συναντά τον άξονα Άρη Ζεύς που δείχνει την όρεξη για δημιουργία. Ωραία. Αλλά και ότι η χώρα πλέον άσχετα αν θα είναι με άλλους ή όχι θα κάνει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες ούτω ώστε να αρχίσει να κλείνει σιγά σιγά τα θαλάσσια σύνορά της. Αλλά όπως σας είπα και το 16 η Ελλάδα θα ενισχυθεί κατά κάποιο τρόπο, γίνοντας, ε, θα ενισχυθεί με τέτοιο τρόπο και θα γίνει μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Ε, αυτό που μου κινεί την περιέργεια είναι ο προδευμένος που πάει στον κρόνο, τον υποθετικό, αλλά και στον άξονα μηδενική κρυβού βουλκάνου που δείχνει ότι η χώρα σιγά-σιγά μπαίνει σε μια διαδικασία να αποκτήσει ένα άλλο προφίλ, ε, να αναλάβουν κάποια άτομα τα οποία έχουν έναν πιο ισχυρό, αν θέλετε, πολιτικό τσαμπουκά. Επίσης, ε, έχουμε Ποσειδώνα Ζεύς, ίσον Κιούπιντο Κρόνος, ίσον ουρανός κιούπιντο ενώ στο τέλος του καλοκαιριού έχουμε μεσουράνη μαχαντές ουρανό εύς έτσι η εμφάνιση αυτού του ηγέτη που είπα είναι άρυτα συνδεδεμένη με ένα άτομο το οποίο έχει τη δύναμη ίσως αν θέλετε και τις γνωριμίες τις οποίες όμως ξέρει πως να τις χρησιμοποιήσει και το ξαναλέω γιατί εκεί στο, στο μαξί μου Άλλο πήγα να πω, ευτυχώς μου κοιτάξανε κανένα δύο τρεις και το μάζεψα ε, Ξέρουνε τι εννοώ Αυτή τη στιγμή η χώρα, ωραία, έκανε ο καζάκι στον οποίο το θεωρώ ένα τεράστιο οικονομικό μυαλό Και είπε ότι μέχρι το 1990 αποκτήσεως του ελληνικού κράτους από 1830 δηλαδή ε, η χώρα είχε 140 δις και μέσα σε 20 χρόνια υπερτριπλασιάστηκε πως έγινε αυτό ρε παιδιά πως έγινε αυτό ποιοι τα φάγανε και εφόσον έγινε όλο αυτό η λοβητούρα πάμε και τους λέμε ξεκάθαρα κυρί αυτή τη στιγμή ή μας βοηθάτε και μας τα διαλύεται όλα, μας τα παίρνετε τα χρέη Ή πάμε και κάνουμε στάση, στάση πληρωμών Ποιος να μπορούσε να πει κάτι Γιατί μη μου πείτε τώρα Όταν βγήκε ο Τσίπρας και έλεγε ότι εμείς θα κάνουμε τις αγορές να χοροπηδάνε Όσοι το ψηφίσανε θα πρέπει να έχουν και στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι κοίτα μπορεί ο τύπος να στραβώσει κάποια στιγμή και να πει εγώ πάω να κάνω αυτό. Όταν σας λέγαμε για τα capital control. Ποια capital control. Εδώ είναι Η, τα πιο έτσι καυστικά σχόλια. Είναι στην ώρα της εκπομπής. Ε, τα λέω στον αέρα Οπότε αν πείτε και ακούσετε Θα καταλάβετε τι έχει παιχθεί Η Ελλάδα σαφέστατα Δεν θα, δια, δε θα, δε θα διαλυθεί Και αυτό το έγραψα από πέρσι Από το 2015 Γιατί έγραφα Δημοσιεύτηκε 10 δεκάτου 2014 Και λέω ότι η Ελλάδα Ετοιμάζει να κάνει στροφή Έλεγα ότι η Ελλάδα θα συμβεί ένα μεγάλο χρηματιστηριακό φαινόμενο της πεταλούδας που θα πέσουν όλοι στο καναβάτσο και εμείς θα μείνουμε αλόβιτοι γιατί δεν έχουμε και τίποτα να χάσουμε πολύ απλά. Θυμάστε τι μου λέγατε για τη Γερμανία και η Γερμανία δεν παθαίνει τίποτα και αυτό και εκείνο και η Γερμανία διά, έχει σχεδόν μισό τα 100 επιβράδυνση η οικονομία της. Και αν μισθών τη 100 δεν σα φαίνεται τίποτα, μου κάσουν και τα 90, 90 δι από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο τη Αμερική στη Volkswagen. Γιατί βγήκαν κάποιοι έξυπνοι, τι να τις κάνει, λέει 90 δισεκατομμύρια της Volkswagen. Δεν τις έκανε, αλλά η δυσφήμιση που έχει φάει, εγώ που θέλω να πάω να πάρω Volkswagen, δεν θα πάω να πάρω Volkswagen. Θα πάω να πάρω Ιαπωνέζο. Λοιπόν, τώρα όσο να φωνά Για την Ελλάδα Η Ελλάδα σαφές να τα έχεις πλήρω Ο Τωράν λέει η Ελλάδα δεν έχει εθνική άμυνα Καλά φίλε Στρατό πρέπει να έχεις πάει μέχρι Την Ορκομοσία Μας έχουν πεθάνει λέει στο ψεύξασμα καθημερινά Περιφέρετε που θέλουν Λοιπόν Δεν έκανε στροφή στον Πούτιν η Ελλάδα που είπες Πάρα πολύ ωραία τα λες Μαριάννα Αν κοιτάξει. Το άρθρο θα το ψάξω στο διάλειμμα να στο περάσω Το link Είπα 16-18 Νωρίτερα τι να κάνω Να ανέβω να ψάξω τον Πλούτονα Να τον φέρω πιο γρήγορα Πάντως α, χαίρομαι που ψάχνεστε έτσι Να με βγάλετε λάθος ε, Μ' αρέσει Κάτω στη Δανειακή έχουν υπογράψει Ότι παρετούνται από την ασυλία των εδαφών Και των περιορισιακό στοιχείων υπέρ δανειστών Η Deutsche Bank έχει τοξικό ομόλογα Υπερδιπλάσια από τη Λίμαν ε, τα αυτό θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή Από εκεί και πέρα ε, Η κυβέρνηση αυτή που θα προκύψει Κάποια στιγμή εντό του 16 πιστεύω πρώτα θεώς, ε, θα Με το καλημέρα θα έχει πρόβλημα Και θα έχει πρόβλημα γιατί θα τη ζητήσουν να βάλουν φυτευτούς δικούς της. Α, Τώρα αν λέει εγώ υπερέτησα δεν είχα φίλους Πασόκος και φίλους Κλεφτάκι. Μπράβο ρε Μαγκά είσαι ωραίος Λοιπόν από εκεί και πέρα α, Θα ζητήσουν να βάλουν ε, δικού τους φυτευτούς Και γιατί θα βάλουν δικούς τους φυτευτούς το σύστημα χρειάζεται να πετάει κάθε τρεις και λίγο κάποια άτομα κάποιους έτσι δυνητικά ηλίθιους θα έλεγα όπως ο Λεβέντης όπως ο Θοδωράκης ωραία ε, και οι οποίοι λειτουργούν σαν χάπι για τον ύπνο ο Λεβέντης ας πούμε 23 χρονιά έβριζε Πασόκ Νέα Δημοκρατία και τώρα τους γλύφει ο Θοδωράκης καλά ο Βίος και η πολιτεία του είναι γνωστή. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να ξέρετε, είναι ότι το μεσουράνιμα της χώρας αυτή τη στιγμή είναι απάνω σε Ποσειδώνα Χαντές. Ε, αλλά μετά τον Απρίλιο θα έχουμε μεσουράνιμα Διάς Ουρανός, Βουλκάνους, Σελήνη, Κρόνος, τον Ασκρόνος. Όταν λέμε Κρόνος, Κρόνος υποθετικός. όταν είναι Κρόνος ο κανονικός. Θα σας πω α, Σατούρ. Άρα από τον Απρίλιο η χώρα αρχίζει και γίνεται πιο μπροτάλ. Ωραία. Ε, και θα, την ανέ, θα ανέβει ψηλά. Έχουμε μια πολύ καλή δυομισά αιτία. Με αλλαγές και δοκιμασίε Σε πολύ καρμικό πεπρωμένο Άνθρωποι οι οποίοι βάλανε το χεράκι τους Πολύ βαθιά στη, στη μελόπιτα Θα έχουν πολύ άσχημο θέμα Να αντιμετωπίσουν Λοιπόν, να πιω και μια γουλίτσα νερό Γιατί είμαι και λίγο ταλαιπωρημένος Έχω και τον κύριο Γιώργο Καρποδίνη που τα λέει πολύ ωραία και επιστρέφω με ένα διαγωνισμό γιατί χρονιάρες μέρες να σας δώσουμε και κανένα δώρο. Το και φούλ το του άστρου. με τον κύριο Λοιπόν, επιστρέφουμε δύο μικρέ ανακοινώσει Σάββατο στι 5 έχουμε σεμινάριο. Κλασική αστρολογία Όποιος παραβρεθεί στο σεμινάριο, θα κάνουμε εκείνη την ώρα μια κλήρωση. Και θα διορθωθεί εκείνη τη στιγμή ο χάρτη του με βάση γεγονότα και θα κάνουμε ανάλυση πάνω στο χάρτη του. Ένα αυτό. Για το επόμενο Σάββατο, μιλάω. επόμενο Σάββατο. Και για τι Τετάρτε, να πω εγώ: Γιατί με δέρνει. Όσοι θέλουν πριβέ ραντεβού, να μπουν και να στείλουν ένα email στο infopapaki.albentou14.com ή στο 6988012839. Ένα SMS και να πούνε: Θέλω ραντεβού με τον Γκάλ. Και θα συνοηθείτε για ποια ώρα Πάντα Τετάρτη μετά τις 2-3 το μεσημέρι να. Επίσης <κοί> Για να μπει η χρονιά λίγο καλά έτσι, Να γλυκάνουμε και λίγο τον κόσμο ε, Στο όποιο στείλει Στο info παπάκι Albedo14.com Απλά να γράψει βιβλίο ή ραντεβού Δίνουμε ένα βιβλίο δώρο Κλασική αστρολογίας δικό μου και δίνουμε και ένα ραντεβού Δώρο δόρο για να μάθει ο νικητής ή η η Τι, Τι θα τον περιμένει; <coughs> <coughs> Μέχρι να το βήχα το εξασθενές χρώμιο εδώ Να πω στους φιλούς Ότι υπάρχει ένα μπανεράκι Στη σελίδα του σταθμού Που λέει books Εκεί απάνω λοιπόν ο χιονισμένος Έχει ανεβάσει κάποια βιβλία Φίλων εδώ συνεργατών Και καλεσμένων αυτό κάνουμε, δεν ε, προωθούμε βιβλία εκδοτικών οίκων δηλαδή. Προωθούμε βιβλία φίλων που έχουν συγγραφικό έργο. Και είναι και το κάτω βιβλίο επάνω, και μπορείτε να βλέπετε του τίτλου και τον ε, ε, συγγραφέα και με email να παραγγέλνετε βιβλία και να ασέρχονται ευθυνότερα διότι και στα βιβλιοπολία δεν κυκλοφορούν και τα έχουμε μόνο από εδώ ακριβώ για να μπορούμε να στηρίξουμε του ανθρώπου στου οίκου μα. Λοιπόν, συνέχισε. Λοιπόν, οπότε στο infobabaki albento14.com με... βάλτε διαγωνισμός, βιβλίο ή ε, ραντεβού ε, να δώσουμε από ένα βιβλίο όπως είπα και ένα ραντεβού. Τώρα για τον φίλο μου τον Αλέξανδο Θεσσαλονίκη στείλε ένα μήνυμα στο infobabaki albento14 με ένα κινητό και θα τα πούμε. Ελένη πήγαινε στο ΧΑ Έχουν αρχίσει και πέφτουν και για λοιπόν. Να πω στη φίλη μου την Αθηνά Ότι δεν λαμβάνω την υπόψη μου Τη λέει και δεν με ενδιαφέρει τι λέει Όπως και κανένα στο Τσά Δεν με ενδιαφέρει εμένα τι λέει Αυτά αφορούν τον Γκάλ Και επειδή εγώ μεταφεντικό εδώ Ό,τι ώρα γουστάρω παρεμβαίνω στο μικρόφωνο Και λέω ότι μου κατέβει Αυτά για να συνεχθούμε Καλή ακρόαση Λοιπόν και ο πιανό δεν του αρέσει ο Αλμπέντο, να πάει σε άλλο ραδιόφωνο FM μηντερνετικό, να δει την μπάνια, να δει τη μενεγάκι, κουκλουξ κλάν, ό,τι θέλει. Λοιπόν, γιατί μου τα έχετε πρίξει και το γουστάρω. Με όλη την αγάπη, γιατί σε εσά στηριζόμαστε, αλλά το έχετε παρακάνει στο φιναλι φινάλδε. Τη μια μιλάτε για <coughs> τα παπούτσια, την άλλη για τα ρούχα, αν θα κάνει η παιδί η μία, αν θα κάνει η άλλη, δεν αυτά. Εγώ είμαι να μιλάω και αν διευκρινίζω. Για να θα πια. Άντε μπράβο ένα ένα. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στο... Α, ένας φίλος κάνει μια πολύ ωραία παρέμβαση και ρωτάει Το κόμμα του Βαρουφάκη θα έχει μέλλον Λοιπόν, κοίταξε να δεις φίλε Το κόμμα του Βαρουφάκη εάν α, κάνει την ανακοίνωση 9 Δευτέρου Όπως έχει πει ο ίδιος ο Γιάννης Βαρουφάκης Δεν θα έλεγα ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ημερομηνία Ωστόσο ε, ε, θέλω να είμαι πάρα πολύ σωστός και επειδή για την πατρίδα γενικότερα έχω μια ιδιαίτερη αγάπη όπως είχα κάνει παλαιότερα και με τους Ανέλ υπάρχει ανερτημένο που είχα φτιάξει ένα χάρτη αλλά δυστυχώς δεν, τότε δεν ήμουν πολύ γνωστός δεν είσαι <χω> ακούστηκα και τα είδαμε τα χέρια και αυτών. Ε, έφτιαξα μια ώρα με βάση συντεταγμένε Βερολίνου. Ωραία. Είναι 18 και 30. Και ο Βαρουφάκη λέει είναι ο ηγέτη που έλεγε προηγουμένω. Ε, όχι, δεν νομίζω. Λοιπόν. Θέλω να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή αυτά που συμβαίνουν στη χώρα ωραία, τα περισσότερα τα είχαμε πει αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι τουλάχιστον εγώ όπως πιστεύω και αρκετοί συνάδελφοι όχι όλοι βέβαια προσπαθούμε να κάνουμε την ε, πρόβλεψη με αυστηρά αστρο, αστρολογικά κριτήρια ε, Τώρα μην τσακωθούμε τώρα Γιατί εδώ βλέπω ε, Πόσα κόμματα θα φτιάξουν Πίστεψέ με Είναι πάρα πολλά τα κόμματα Που θα γίνουν Και <coughs> Και ιδιαίτερα α, στην, α, Στο χώρο της δεξιάς Ωραία. Επειδή σιγά-σιγά το κόμμα του κυρίου Καμένου θα θυμίζει κάτι από το χρόνο χώρα που και Βαγγέλη Πόρτα, θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει όμως, νομίζω ότι η χώρα δεν θα... Πάει η άκλα αυτή. Ε, Και επίσης ε, θέλω καταρχήν να χαιρετήσω μέσα από αυτό το μικρόφωνο ε, τον που το ρημάδι σήκωσε τα δέκα φορές σε πήρα για τα χρόνια πολλά τέλος πάντων, χρόνια πολλά έστω και τεροχρονισμένα. Θέλω να χαιρετήσω το φίλο μου, τον Δημήθη Κορονάκη ο οποίος με παρησία βγήκε και δήλωσε εδώ και καιρό ότι στην αναμέτρηση Μητσοτάκης με Ιμαράκης με Ιμαράκης Μητσοτάκης νικητής θα βγει ο Ευάγγελος με ημαράκης, με ποσοστό γύρω στο 60 Επειδή ο Δημήτρης έχει συνηθίσει να μα τρελαίνει είναι, δηλαδή χαρακτηριστικό γνωρίμα του πιστεύω ότι θα επιβεβαιωθεί Οπότε ε, σας δίνω και για αύριο, η γνώμη μου είναι ότι επειδή ήρθαν και κάποια μηνύματα στο κινητό τι θα γίνει με την υπόθεση την Αυριανή, νομίζω ότι ένα σημαντικό προβάδισμα το, το έχει ο Μεϊμαράκης. Αν το βάλετε λίγο με τη λογική, το Μιτσοτάκι το σπρώχνει η Γερμανοί κάρκα, δεν το συζητάμε. Ε, τον σπρώχνουν και οι Αμερικάνοι γιατί δεν πάνε τον. Ε... Ε, δεν υπάρχει. Κάτσε, κάτι λέει. Έτσι πρέπει με καθαρά στρογγυλάδια να δείτε. δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα πια. Ούτε δεξιά, τριριριστερά. Τα μπέλε είναι και δολώματα για να τσιμάνουν τα χάπατα. Ε, όχι, Ελένη μου, έχω λίγο διαφορετική αντίληψη. Ε, τώρα λέει ο Κούλης ο Μητσοτάκη Θα βγει Μακάρι τώρα εύχομαι δεν το βλέπω ε, Θα διαλυθεί λέει και η Χρυσή Αυγή Γιατί να διαλυθεί η Χρυσή Αυγή? Η Χρυσή Αυγή κάναμε και την περασμένη φορά Που ήταν και ο Δημήτρης ο Κορονέξη εδώ Και το συζητήσαμε λίγο αστρολογικά Στον αέρα πάντα όχι παρασκημιακά Και συμφωνήσαμε ότι πάει για πάρα πολύ. Υψηλά ποσοστά. Οπότε δεν βρίσκω λόγο. Ε, νομίζω ότι θα έχουμε εξέλιξεις είτε από τη μία είτε από την άλλη μεριά. Ε, δηλαδή είτε από μεριά του Μημαράκη είτε από την μεριά του Μητσοβέκη. Ε, θα έχουμε απόσκηση. Ούτως ή άλλως ξέρετε τι γίνεται. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι την, ε, την απόσκηση, για να μην πω τη λέξη που τους χαρακτηρίζει σαν οικογένεια, την έχουν λίγο στο αιώμα του. Ε, και ξέρετε, αυτό ο, ο Μέντελ, αυτή η Κουφάλα, που είπε για τον ΤΥΡΙΜΕ, είχε απολύτω δίκιο. Κουφάλα, όταν Τι πιο δόντι, όχι, δίμονο, μπαίνει το μυαλό σου Αυτό διευθύνιζεται. <laughs> δεν α, να εξηγηθούμε Κουφάλα λοιπόν. άλλο Κουφάλα σου λέει λέει τώρα ε, ε, ε, Το δόντι του Ε βέβαια ε, ε, Επίσης ε, Μίλησέ μας για τα αδέφια μας του κύπρου. Έχουμε και για αυτούς αδερφέ Κάνει λίγο υπομονή Λοιπόν, Τώρα από εκεί και πέρα Αυτό που θα πρέπει ε, Να έχουμε Πάρα πολύ κατά νου, Είναι ότι το 2010, Το 2016 ε, όσοι μιλάνε για έναν. Ε, πώς να λένε, Όσοι μιλάνε ε, για ένα τέλος του Λεβέντη, δεν το νομίζω. Ο Λεβέντη το είχα από το Μάρτιο του 16. Θα καταφέρει λίγο κάποια πράγματα. Αυτός που αρχίζει και τελειώνει σιγά-σιγά είναι ο ο, ο ποτάμιτης Λοιπόν, επειδή το ποτάμι με τον ήλιο Ποσειδώνα αποδείχτηκε σκατόλακος γεμάτος βοθρολίματα, ε, δεν θα έχει πάρα πολύ... Αυτός πέτυχε να πάει το ποτάμι Ανάποδα. Έτσι. Ε, Τη ροή προς τα πίσω έστειλε. Να, σωτήρας. Ε, σε, σε, πολλές γυναίκες γυναίκε ρε Καρμόδι, ναι. δηλαδή, τι θα γίνει με εσένα. Στα μικρόφωνα, ρε. Ε, πάμε λίγο Το, το είχαμε πει επίση Το μεσουράνι μου Άσον Κρόνος υποθετικό. Το είχαμε πει και στι περασμένε εκπομπές Περιμένουμε την έλευση Επίσης είχαμε πει Εδώ και παρά πολλού μήνες Την έλευση προσώπων Από ε, Πώ το λένε, Από την πλέον την τέος βασιλική οικογένεια και αυτά. Νομίζω βημα φημα βήμα-βήμα, μέρα-μέρα, μηνα μηνα επιβεβαιωνόμαστε γενικά. Α, επίση δεν ξέρω αν το ξέρετε, βγήκε, ε, μου στειλε ένα φίλο έτσι τώρα. τώρα μέρε, μου λέει ρε, Πού μου λέει, Θα σε στείλω εγώ στο νοσοκομείο, μου λέει. Και μου στείλε ένα ηχητικό, το οποίο ήταν μια έτσι Ευτραφής Τυπικά θα έπρεπε να τη χαρακτηρίσω συνάδελφο αλλά επειδή εγώ το αστρολόγος το έχω από την και λέω τεχνικός αναλυτής πλανητικών εξισώσεων ε, δεν τη λέω ούτε καν συνάδελφο μου. Και είχε πει ότι η Μέρκελ θα φύγει από τη Γερμανία ε, και ότι ο, ο Γιάννης ο Βαρουφάκης ε, είναι ψάρι, όχι κριάρι. Ε, όταν ε, το άκουσα αυτό, δεν σου κρύβω καλέ μου αναγνώστε ότι συνεταράκτε ο ψυχικό μου κόσμος Δηλαδή έπαθα κάτι. Ε, ο α, από όσο γνωρίζω. Ε, ε, Ε, Πώ τα λένε, Είναι κριάριο ο κύριο Γιάννη, μένα λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα τι άλλο παίζει. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα στο ετήσιο έχει αυτή τη στιγμή χρόνο ήσων Ποσειδώνας κατές. Το έγραψα και στο αστρόλογι ε, προχτέ ότι. Α, όπως το λένε; ναι, ναι, η παρούσα μορφή διακυβέρνησης τελειώνει. Μετά τις 15 Δευτέρου, σιγά σιγά, όπως έχει πει και ο Γιάννης ο Πάριος, εγώ λέω να πηγαίνω. Ε, από εκεί και πέρα, ε, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε... Να έχουμε ε, οικουμένικη κυβέρνηση. Είτε το θέλετε τυπικά γιατί δεν συμμετάσχει μέσα ούτε το κουκουέ ούτε και η Χρυσή Αυγή, γιατί το ΚΚΕ εντάξει τους έχω και, γενικότερα σαλδεμπίκους τη πολιτική οπότε δεν θα με εξέπλητε καθόλου. Ε, Λοιπόν, ε, τώρα από εκεί και πέρα για την Ελλάδα, νομίζω ότι η Ελλάδα α, από 21 πέμπτου συγκρατήστε την ημερομηνία, ξέρετε, τώρα τελευταία με τα τσίπουρα που μου έχουνε δώσει έχω αρχίσει και βλέπω ημερομηνίας. Ε, 21 πέμπτου θα αρχίσουμε να έχουμε άνοδο οικονομική. Όταν το είχα πει αυτό βέβαια θυμάμαι γιατί και τότε τσίπουρα ή πιέσαν σίγουρα, ε, δεν είχε χτυπήσει ο Πούτιν την Τουρκία έτσι να τις κάνει μαγκές Και τελικά ο τουρισμός στην Τουρκία παίρνει τα κάτω του Οπότε σιγά σιγά να φτιάξουμε και εμείς κάτι τι ε, Κύριε Κάρλ πλατιάζεται ε, Εντάξει θα προσπαθήσω λίγο Ο Αλέξανδρος εκλογές το 2016 Ποιο μήνα βλέπεις να γίνει άμεσα ή το φθινόπορο δεν το βλέπω να πάμε φθινόπωρο. Ε, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που πιστεύω είναι λόγω του ότι ο Δίας, ο ετήσιος, πέφτει πάνω στον άξονα ακρόνων βουλκάνους, δείχνει ότι έχουμε πράξεις που θα στεφτούν με επιτυχία. Γνωρίζω όμως ότι η τύχη προέρχεται μέσα από την εκμετάλλευση του ορεικτού μας πλούτου, μέσα από την εκμετάλλευση ωραία, πραγμάτων των οποίων μας θέλανε να νομίσουμε ότι ούτε καν έχουμε. Μέσα από την εκμετάλλευση και τον τουρισμό, ο οποίος απλώνεται και ο οποίος θα γίνει και, και παραθεριστικός τουρισμός και θρησκευτικός τουρισμός και ιατρικός τουρισμός, αλλά κυρίως μετά τα τέλη του Σεπτεμβρίου, μέσα από γεγονότα που θα συμβούνε και αρχαιολογικός τουρισμός. Αυτό που θα ήθελα επίσης να τονίσω, προτού πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα βάλεις καλά, δεν έχουμε μια μαλακή, θα ξεφθυλισθώ. Λοιπόν. Αφού όλο μαλακή, εγώ. Λοιπόν, θα βάλει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ο φίλος μου, ο Γιώργος. Αφού Θα ξέρετε το εξής Στην περασμένη εκπομπή Που μεσολάβησε αρκετό καιρός για να τα πούμε Είχαμε πει Που με είχατε ρωτήσει για ένα επικείμενο Του αν κάνουν οι Τούρκοι Και σας είχα πει ότι αν κάνουν οι Τούρκοι θα τη βρούν τους Ρώσους Τα δημοσιεύματα είδατε τι έδειχναν Στο Αιγαίο που τους λοκάρανε Τώρα θα σα δώσω και μια δεύτερη ασκησούλα για τον εγκέφαλο η δεύτερη άσκηση για τον εγκέφαλο είναι ότι η οι... Ρώσοι με πρόσχημα θρησκευτικό ή άλλο λόγο π.χ. Άγιο Όρος λέω εγώ τώρα ωραία θα αρχίσουν να μπαίνουν πιο χοντρά στο παιχνίδι πάμε σε μια τραγουδάρα και επιστρέφουμε και μην ξεχνάς είναι έχουμε τη Ρώσικη Εκκλησία Λοιπόν Albedo14.com Επανερχόμεθα And though I hear what you say Think with a dagger and you'll die on your knees Begging for mercy, singing please best the please Cause this is the naked truth And this is the light And there's only one place left to go www.cat4.com και να φουλ το του αστρου. Ναι για γκαμάι, εμείς τι κάνουμε μπρε πανικάρες Ακόμα γκαμάι Βρεά και γκαμάι mm. Γκαμάι Μια ζωή Γκαμάι Δεν θα επιστρατεύσω κανέναν για από Αν δεν μου το ζητήσετε εσείς, θα βάλω φωτιά ιστού του Ιουδίποτε το κεφάλι κύριε. αλλά κοπιά εις στην ελληνική κοινωνία δεν θα επιτρέψω να βάλει κανείς γνωρίζω το επιτελείο των παλαιοπολιτικών και ορισμένων άλλων οι οποίοι κατήφυναν την ενέργεια και εάν χρειαστεί θα τους συνδέσω. την δημοσία εντάξει και την γαλήνη του ελληνικού λαού εγώ θα την προασπίσω και θα την προασπίσω προϊασδήποτε θυσία Ό, στην πίνακα βάζω παιδιά, ομορφιέν δεν παχαίνει να δεν βάζει Αλλού τη γέφυρα φυγενέ. Μου καλικά το παιδιά! Ομορφένει, δεν παχαίνει παιδιά, καλό στα παιδιά! Αδέφτε τι βάζει μέσα! Βάζω τον παντέχων και την πάρα μου βάζω, μεγάλη γουγά κούπα! Λάχανο καλά, το μαρούλι, το μάτα, κρεμμυδάκι βραστό, άμα υπάρχει πρόσωπο. Ε. Ομώ άμα δεν υπάρχει, ε. σε κούβουνα ε. δεν υπάρχει. Ε. Ο Μορφά... <μου> δεν πειράζει! Θα σου βάλω κεσό για να γλυφτάει! Κέντσα πουστά μαϊονέ και για του δύο από όλα. Όνειρό ζωή με ξυπνάτε! Κανεί δεν μένει στα λιγότερα όταν μπορεί να έχει περισσότερα. Έλα και εσύ στην Κοσμοτέ. Γιατί μόνο με τα συμβόλαια Κοσμοτέ απεριόριστα έχει και απεριόριστη επικοινωνία με του περισσότερου συνδρομητέ κινητήρε τηλεφωνία στην Ελλάδα και και SMS με όλα τα άλλα Κοσμότε, ο κόσμος μας εσύ. Ουφέ το είναι, δεν είναι θα πάει και για το γάμος. Για Λουκάνικα αύριο βράδυ στο hashtag. Στην Ελεονόρα Μελέτη, στον τηλεοπτικό διάβλο Ε, στις 11 η ώρα το βράδυ. Οι άγνωστοι επισκέπτε θα είναι εκεί, δεν θα είναι εδώ αύριο το βράδυ. Μαζί με τον κύριο Ρόμπερτ Βουίλιαμς και τον κύριο Γιώργο Τσαγκρινό. Και θα πούμε... Ό,τι έχει σχέση με τα UFO, όχι με, για UFO, για UFO είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο UFO Ούφο έχει 6-7 εκατομμύρια εδώ, φέραν άλλα 3-4, εντάξει από τέτοιε μαρτυρίε. Εμεί θα πούμε για UFO αύριο στι 11.00. Hashtag Ελεονόρα Μελέτη, κανάλι ε. Karl Heinz Λοιπόν, ευχαριστώ αυτά τα. Για τα καλά σας λόγια, Καρποδίνης είναι, λέει ότι θέλει βάζει. Έχει πολύ χιούμορή τώρα, αφήκα να μιλάμε, πετάς. Ναι, να πω εδώ ότι τα, <laughs> τα σποτάκια δεν είναι δικά μου, <laughs> είναι δικά σου. Έκανα και διαφήμιση στον Κοσμωτέ, <laughs> ε, Κανονικά πρέπει να τα παίρνουμε, αλλά εμεί είμαστε υπεράνω. Ναι, περάνω. όμορφα μου. μου. Λοιπόν. <laughs> Πάμε να δούμε τώρα τι πέσει. Πάμε λίγο να κατηφορήσουμε προς Κύπρο μεριά. Πάμε λίγο στην ε, Μέγαλο Νησό τα πράγματα εκεί είναι λίγο περίεργα ε, ε, και είναι λίγο περίεργα γιατί γιατί η κύπρο ε, ετοιμάζεται για αν δεν πάρει ο λαό στην κατάσταση στα χέρια του πάει για μεγάλη πίκρα Λοιπόν, και αυτό γιατί. Θα σου το εξηγήσω λίγο αστρολογικά. Μία υπόθεση κάνω, δεν είναι απαραίτητα ότι έχω δίκιο, ξέρετε. Ε, η οποία όμως ε, έχει αστρολογική βάση. Λοιπόν, ο... Ο χάρτης... Ε, λοιπόν... Πάμε να δούμε λίγο την Κύπρο. Η Κύπρος καταρχήν αυτή τη στιγμή έχει πάνω για πρόεδρο τον τον κύριο Αναστασιάδη. Ο κύριος Αναστασιάδης ε, ε, ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι ο Σαμαρά ας πούμε της ε, κατάστασης και κάτω και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει να το μνημονεύσουμε αυτό ήταν υπέρμαχος των θέσεων ε, του σχεδίου ΑΝΑΝ ε, αυτό θα μπορούσε να είχε τελεσφορήσει από τότε αν δεν βρισκόταν αυτό ο τεράστιο ηγέτης Ε, και δεν τους τα έκανε έτσι όπω. τους τα έκανε λοιπόν στο χάρτη της Κύπρου όταν έγινε όσοι γνωρίζουν από ιστορία δεν είναι απαραίτητο να τα λάβετε και υπόψη σας απλά τα λέμε λίγο για να γεμίζει ο χρόνος ξέρετε όταν έγινε το 74 έτσι η ιστορία της Κύπρου ε, Είχαμε σαν πλανητικέ θέσει, δύο πλανητικέ θέσει, απλά θα σα πω, έτσι, για να καταλάβετε τι έπαιζε εκείνη την περίοδο, και θα κάνουμε μια ελαφρά αντιπαραβολή για να καταλάβουμε τι συμβαίνει τώρα. Ο Ποσειδώνα έπαιζε μεταξύ 6-7-8 μύρε ε, του τοξότη. Εννοείται. Αυτό το που ήταν εκεί πέρα έκανε σχημάτισε δυσαρμονικές όψεις με τον ε, χάρτη της Κύπρου. Αυτές οι δυσαρμονικές όψεις που πραγματοποιούσε τότε αν τι φέρουμε τώρα πάλι στο μυαλό μας λιγάκι ε, θα καταλάβουμε ότι ο Ποσειδώνας μέσα από το δέκατο οίκο που έχει να κάνει και με τη διακυβέρνηση τότε είχαμε Ποσειδώνα αντίθεση με Άρη και Ποσειδώνα τετράγωνο με Αφροδίτη τώρα έχουμε Ποσειδώνα αντίθεση με Αφροδίτη Ποσειδώνα τετράγωνο με Άρη Τότε έγινε μέσα στον έκτο οίκο άρα μία δόλια πράξη με τη χρήση ε, στρατού τώρα έχουμε μία δόλια πράξη με τη χρήση ε, πολιτικής ε, Η Δάφνη ρωτάει θα ανοίξει ποτέ ο φάκελος της Κύπρου Ο φάκελος της Κύπρου και ο φάκελος του Καποδίστρια δεν πρόκειται να ανοίξουν οπότε, ξεχάστε το. Ούτε ο φάκελος Τρει ναι, Τρεις είναι που δεν ανοίγουνε με τίποτα. Ο καθένας για τις δικές του βέβαια. Ε... Επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Κύπρος αυτή τη στιγμή επειδή στο σύνολό της έχει πολύ έξυνους, α, πολιτικούς, κατά τη γνώμη μου. έχει κάνει από το παρελθόν πολύ δυνατές στρατηγικές κινήσεις. Έχει καταφέρει στις τράπεζές τη να επενδύσει ρώσικα κεφάλαια. Αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει πιο ασφαλές μέρος στη γη, Uh, διότι με τους S-400 που έχει βάλει ο Πούτιν σύν ότι τα πλωτά S-400 που έχει στην περιοχή της Συρίας πρέπει από Τουρκία μεριά να μην σηκώνεται ούτε πεταλούδα γιατί θα έχει πρόβλημα uh, θεωρώ ότι η Κύπρος ήταν ε, ένα πειραματός Και προσπαθούν σιγά σιγά να την πετάξουν. Να την κάνουν μια ενιαία κοινότητα. Αλλά επειδή καλό ή κακός. Όσο ο Θεός έχει καλά αυτόν τον τρισπίθα τον Πούτιν. Ε, δεν τα βλέπω πολύ εύκολα και να τα πετυχαίνουν. Και δυστυχώς από ό,τι μαθαίνω γιατί... Έχω ανοίξει και κάποιες επαφές με κάποιους ρώσου συναδέλφους για να παίρνω χάρτες, να παίρνω τέτοια και τους ευχαριστώ και πολύ κιόλα. όλας. Όσο υπάρχει αυτός δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο και δυστυχώς η Ρωσία έχει και πολύ πάγκο. Έχει πολύ πάγκο. Και από εκεί και πέρα α, μπαίνουμε σε μια κατάσταση. Η Κύπρος ε, λόγω του ότι ο Κρόνος Είναι πάνω στον άξονα να Αλλά και στον Σελήνη ε, Ποσειδωνα. Θα έχουμε Πολύ έντονα Φαινόμενα ε, Εκεί πέρα θα παίχτε Νομίζω η κορυφαία Παρτίδα διπλωματικού παιχνιδιού Οι Αμερικάνοι προσπαθούν Με νύχια και με δόντια να δείξουν ότι είναι το αφεντικό στον πλανήτη και είναι το αφεντικό στον πλανήτη ε, σε θεωρητικό επίπεδο έχει αρχίσει από, λέ, από δολαριοποίηση που πρώτη είχατε τη χαρά δεν ξέρω αν είχατε τη χαρά γιατί μπορεί να έχετε και σε δολάρια Πάντως είχατε την ευκαιρία σίγουρα Να τα ακούσετε από εδώ Όταν λέγανε κάποιοι Ότι η Αμερική Δεν θα πάθει τίποτα Και ότι η Αμερική ε, Θα καταφέρει να γυρίσει το παιχνίδι Η Αμερική Δυστυχώς Όσο έχει αυτόν τον Πανίβλαγα πάνω τον Ομπάμα Αλλά και αν έρθει και η άλλη Χίλαρη, χίλαρη Δεν μπορούσε ποτέ να καταλάβει Εάν όλοι και στο φόρεμα ήταν σπέρμα ή γάλα ζαχαρούχο Θέλει να κυβερνήσει α πούμε να... Μην τρεράθουμε και τέλειες <συσίλια> Όσον αφορά και την Κύπρο και την ρωτάει κάτι Απαντάει η φίλη μου η Ελένη Λέει την Κύπρο την πρόδωσε και την πούλησε ο Καραμαλής Το 58 Αυτό είναι ιστορικά λάθος Έχει γίνει νωρίτερα από το 55 Με τον παππού του ΓΑΠ Ο οποίο. Ε... Που δίνανε την Κύπρο και είπε Δεν τη θέλουμε οι Εγγλέζοι. Ναι. Λοιπόν, οπότε να λέμε τα πράγματα. Ο Καραμαλής φταίει για το 1974, για το Κύπρο, κύριε Μακράν. Ναι. Γι' αυτό φταίει. Για την δεκαετία του 50, καμία σχέση. Για την δεκαετία του 50, όπω επίση λέγατε ας πούμε, οι περισσότεροι. Ο επειδή... γύρο τη Δημοκρατία στην Ελλάδα. Έτσι, μπρακάτα. Μπρακάτα. Επειδή ξέρετε τι γίνεται. Πάρα πολλέ φορέ στην ιστορία. Ε, ρεπούσιδες και Τατσόπουλοι Ήπήρχαν από εξάνα Πάνε κάθε που λένε και μορφωμένοι Σας είχαν μάθει ότι Η Χουντική Με τη Γιάρο και τη μακρόνισο. Μάθετε λίγο έτσι για να σας ταράξω Και λίγο το ψυχικό σας κόσμο Ότι τη Γιάρο και τη Μακρόνισσο Την, την ο Ξογιωργάκης Ο παππούς, ο, ο Πεδράστης. Ο... Αυτή η Αγία Οικογένεια έτσι. εσύ διάβασε τι έγινε σήμερα Σε εφημερίδες δεν διαβάζω κολοφιλάδε, αλλά για λέγω. ρε, βέβαια, είμαι αυτέ που είναι στα μανταλάκια. Να. Επειδή είμαστε στου Παπανδρέου, τώρα. Mm -hmm. ε, ε. Βρήκε εγκόμενο ο Γιωργάκη, λέει, και την κοπάνησε και πάει στη γυναίκα του. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Πρωτοσέλιδο εφημερίδε. Σήμερα, στα περίπτωση. Ναι, ο Γιωργάκη τότε που. Απορώ αν η είχε καταράκτη ή γλαύκομα. Να. Δηλαδή, έχω κι εγώ τι απορίε μου. Θα το λαθούμε εν ε, Κοιτάξτε να σου λέει η κόμενα: Το να πηγαίνω, να πηγαίνω να παίρνω 10 ευρώ την ώρα για να κάνω πιλάτες κάνω κοπιλάτες με το Γιωργάκι και τη βγάζω μια χαρά. Να, ναι, λοιπόν, είναι μια οικογένεια, αγαπιόμαστε αυτή, ξέρει. Ε. Η Μαριάννα λέει αστρολογικό κάτι και θέλω λίγο να το τονίσω αυτό, ο Πούτιν έχει χρόνο Ποσειδώνα στον ήλιο του και τρώει διέλευση πλούτων ουρανό Πώ θα τη βγάλει καθαρή, <laughs> θα τη βγάλει πάρα πολύ καθαρή, σε πληροφορώ. Ε, διότι αν ψάξει λίγο το χάρτη του ε, του Πούτιν ο Πούτιν είναι αναγεννάται μέσα από την τέφρα του πολύ μου είχατε πιάσει και διαδικτυακά και τότε που διατηρούσα και τον λογαριασμό μου στο facebook και μου λέγατε ότι ο Πούτιν είναι άρρωστος ότι θα πεθάνει του έχουν ρίξει. για πεθαμένος καλά τα πάει δεν τι θέμα ε, το 2016 θα έχουμε προεδρικές εθνικές εκλεγές στη Μεγαλόνισσο. Πιστεύεις ότι η Αναστασιάδη θα συνεχίσει να κάνει τις κινήσεις του για να καταστρέψει την Κύπρο στο άμεσο χρονικό μελλοντικό διάστημα. Ε, έχω πολλή εμπιστοσύνη στους αδελφούς Κυπρίους. Ε, του Αναστασιάδη του έχουν δώσει πίστοση χρόνου. Αυτό που έγινε, που τους ξεραθήκαν, οι σεφταλιές μόλις πήγανε να πάρουν... Από το ETM τα λεφτά και δεν έβγαζε, δεν το έχουν συγχωρήσει. Έχετε το υπόψη. Κι οι μερικέ μουρέ δεν θέλουν αστρολογική πρόβλεψη, το βλέπει τον άνθρωπο, ναι. η, η μάπα του είναι μάπα δηλαδή. Αφού να ας... του βάζει ένα μουστάκι, ήταν σαν έκτρο του Χίτλερ. Όχι, ρε παιδί, δεν χρειάζεται μουστάκι, βλέπει αυτή η τα τιμή Τι είναι το παιδί, μένει εδώ στο ρούφ από κάτω. Ετσι. Mm -hmm. δεξιά όπω κατεβαίνουμε. Λοιπόν. Λοιπόν, για yeah, ολοκλήρωση της σκέψης σου Λοιπόν ε, Επίσης αυτό που θέλω να Να πω Λίγο όσον αφορά Για την ε, Να προσέχετε Επίσης Ότι Στην ε, Περίοδο αυτή θα έχουμε μεγάλες ανακατατάξεις. Ο Κρόνος μέσα στον τοξότη, ωραία, την Αμερική την ισοπαίδωσε. Υπάρχει επίσης ε, και να έχετε ε, υπόψη σας στο ότι ε, αυτός ο τόπος, αυτή η χώρα και δεν το λέω επειδή είμαι Έλληνας, ούτε επειδή πιστεύω στα ουφό ή οτιδήποτε άλλο. Πιστεύεις στα ουφό. Αύριο μαζί μου δε, Δεν κάνω τι λέω Αμα δε. έχεις άντερα έλα μαζί μου αύριο Δεν έχω άντερα έχω σακούλα <laughs> Παραφύσιεδρα <laughs> Λοιπόν, α, α, λοιπόν α, Όσο λέει για τη ρεπούση προτιμώ η να μου διδάξει η γάτα μου Έχει δίκιο η Ελένη Θεωρώ ότι η Κύπρος μπαίνει σε μια περίοδο Ιδιαίτερα αναπτυξιακής τροχιάς α, Και νομίζω ότι οι φίλοι μας οι Κύπροι θα έχουν να περάσουν αρκετά καλά Έχοντας κάνει στρατηγικές συμμαχίες Τόσο με τους Ρώσους όσο και με τους Ισραηλίτες ε, Νομίζω ότι δεν έχουν ε, να φοβούνται τίποτα Απλά θα πρέπει να ξέρουμε Ότι αυτό που λέμε μεταναστευτικό να περάσω και λίγο στην Ελλάδα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα οργανωμένο σχέδιο αφενός αλλίωσης της εθνολογικής ταυτότητας ανά την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, και ε, προ, θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν το κοράνι της Αρία ή οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι θα τα καταφέρουν, θα περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, και θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, ακούμε αλπεντοδεκατεστρατε.com και την εκπομπή το φουλ του άστρου κάθε Σάββατο στι 8. Στην ουσία είναι η δεύτερη εκπομπή τη χρονιά για τον Άλμπεντο, τη καινούρια ενώ. Την Κυριακή έκανα εγώ μία έτσι μόνο μου εδώ με του φίλου μου, άγνωστοι επισκέπτε. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, το λέω πάλι. Θα είμαστε στην τηλεόραση, πρέπει να βγούμε στην τηλεόραση. Εγώ έχω τι άκρα μου, αλλά δεν είχα βγει όλο αυτόν τον καιρό για να πούμε μερικά πράγματα στους φίλους που μας καλούνε και έχουμε χρόνο πολύ να λέμε ότι θέλουμε εκεί γιατί είναι ζωντανά, δεν πάμε σε βιντεοσκοπημένε εκπομπέ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και απ' την άλλη να διαφημίσουμε για τον Αλμπέντο ο οποίος πάει πάρα πολύ καλά και μέσα σε 15 μήνες έκλεισε με 5 εκατομμύρια χτυπήματα επίσημα δεν βάζουμε τάμπλετ κινητά κλπ, κλπ. Οπότε έχουμε γύρω στα 115 με 120 κράτη Ανά τον κόσμο που ακουόμαστε Και αυτό μας κάνει πάρα πολύ έτσι, Μας ευχαριστεί ιδιαίτερα Και έχουν συνεισφέρει σε αυτό όλοι Ένας εξ αυτών είναι και ο κύριος που έχει σήμερα την εκπομπή του εδώ Και κάθε Σάββατο Εξαρτάται λοιπόν από αυτούς που συντελούν εδώ Με την παρουσία τους να πηγαίνουμε καλά και από εσά που δείχνετε, άπλετο το ενδιαφέρον σα και αυτό είναι συγκινητικό. Γι' αυτό είμαστε εδώ, και γι' αυτό τα χώνουμε για την τσέπη μα. Αυτό είναι γεγονό. Μέχρι να κάνουμε άλλε κινήσει που θα τι κάνουμε, ήδη έχω αρχίσει εγώ, από την αρχή του έτου και βάζω τα πράγματα στι θέσει του. Γιατί μερικοί έχουν εξεσαλώσει και νομίζουν ότι πήραν το άλογο και τρέχουν και του κάνει γκρεμό μπροστά και δεν βλέπουν τίποτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. <κυκ> Σε, χω, σε χωματιάσει χωματιά το. Επέστρεψα. Νεράκι, το ποτήρι το βλέπω άδειο. Δεν μα το έχουν κόψει το νερό. Ακόμα? Όχι, ναι, ναι να σου δώσουμε νεράκι, δηλαδή. Ναι, ναι να έχει νερό. Πάμε λίγο ε, να πούμε λίγο και τα δικά μα. Καταρχήν, όπω είπαμε, κάθε Τετάρτη υπάρχει δυνατότητα να έχουμε προσωπική συνεδρία μαζί. Ε, τηλεφωνάκι, infopapaki.albendo14.com το Σάββατο έχουμε σεμινάριο και δίνουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία όπω θέλετε, μέσα στο σεμινάριο <coughs> να διορθωθεί ο χάρτης σας και να δείτε, ε, να μάθετε για τον εαυτό σας έτσι όπως δεν το ξέρετε. Τι προφανώς. ώρα είναι το σεμινάριο κυρία μου. Είναι 5 η ώρα το Σάββατο. 5 η ώρα μάλιστα. Ναι. Εγώ θα έχω έρθει από τις 4 και 4 μέχρι 5 παρατάριν να έχω ανέβει 4 ώστε Να πεις τη γυναίκα σου, ναι. σου να μαγειρέψεις να φέρεις και τα κεφτεδάκια ναι. σου και το Άρα. ταπεράκι να ράξεις εδώ λοιπόν. Α, Πάρε επίσης, και κουβερτούλα γιατί μπορεί να κάνει και ψυχα Επίσης και κάτι άλλο Α, Από ό,τι βλέπω εδώ λέει 15 Γενάρη έρχεται ο Big One θα γίνει χαμός χιόνια στο καμπαναριό και τέτοια Επίσης βάλαμε ένα διαγωνισμό όσοι θέλετε γράφτε διαγωνισμός στο info Παπάκι αλμπέντο14.com Ένα ραντεβού για έναν τυχερό και ένα βιβλίο για άλλον ένα τυχερό. Κλασική αστρολογίας γιατί άμα σα δώσω ο Ράνιον, μία που θα τα ανοίξετε και μία που δεν θα το ξανανοίξετε ποτέ. <Λοιπόν> Οπότε α, αυτά έχουμε προ το παρόν. Τώρα, όσον αφορά α, για κάποια πραγματάκια που έχουν προκύψει. Ε, αυτό που, με, που θέλω να πω Είναι ότι η χώρα αυτή Είτε ήταν ο Τσίπρας Είτε ήταν ο Κάρλ Είτε ήταν ο Καρποδίνης Πάνω κάτω αυτά τα περνάγε Για να το ξεκαθαρίσουμε Αυτό βέβαια δεν τους δίνει άφεση αμαρδιών <coughs> Και επίση διαβάζω μέσα από το uh, Newsit. Uh, γιατί είμαι υποχρεωμένο και να λέω και την πηγή, Λέει εκλογές Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκη. Ψηφίζουμε Πρωθυπουργό. Βέβαια, ε... δεν έχουμε τι ώρε γέννηση. Το τονίζω αυτό να ήμασταν σίγουροι. Αλλά με ήλιο χρόνο που πάει ο κύριος Κυριάκο Μητσοτάκης αύριο, δε... αν έχουν παραγγείλει τούρτες, ας έχουν και καμιά μερίδα κόλληβα έτοιμα. Έτσι, καλού κακού. Τούρτες είναι για τιμόριοι. Όχι, το είδε για το celebration, α πούμε. Α, γιατί εμεί παλιά τι πετάγαμε στη Μούργη Καλά, είσαι και ορκισμένο νιάτο. Φοκείο ενό Ναι, αλλά αν αυτό, λέει, αυτό ε, ε, συνέβαινε τώρα, θα δει τη σοβαρότητα θα υπήρχε. Άμα ήξερε όποιο βγαίνει στο βήμα ότι θα του έρθει κανένα γιαούρτι στη μάπα, mm -hmm. ξέρει τη σοβαρότητα θα υπήρχε. Λοιπόν. Τσέπνιξα. <coughs> η Ελάνη Ελάν, Αδιάνθη λέει γεωστρατηγικά αλλάζουμε πλευρά. Η μένουμε μα όχι είναι καταγεγραμμένο. Η ιδιαιτία 16-18 βγάζει αλλαγή ε, στρατηγικής πλεύσης της χώρας Την καλησπέρα μας στον Πολό Ωραία το πρόλαβε και ο φίλος μου ε, ο Μορφέας Ο μου λέει του ευχήθηκε λέει καλή επιτυχία ο μπαμπάς του Ποιανού ρε <laughs> Του Κυριάκου Μπαμπάς του Ναι ο, Μην όνομα ο Επίτιμος Πρόιν Ναι Ο Επίτιμος mm. ε, για αυτό δεν θα βγει δεν θέλει δηλαδή αστρική πρόβλεψη. Άμα του πει ο παπά του, παιδί μου, εύχομαι να κερδίσει. Να. Έχασε από χέρι. Έτσι. <χι> Εκτό αν πάρει το Βαγγέλη πρωί-πρωί, γιατί -πρωί, του πει Βαγγέλη, χρόνια από εδώ. Αγόρι μου, κούτσου, κούτσου. <χι> Τέλο, καθάρισε. <χι> λοιπόν, α, νομίζω ότι πρέπει να δούμε και κάτι άλλο. Πρέπει να δούμε, να σα δώσω δύο εξηγήσει τι εννοώ. Είδε τώρα, τι έκανε τώρα. Όχι, παρεμβαίνω γιατί με <χι> Ε, αναρωτιέται το κοινό στο chat Ποιος είναι ο πατέρας του Δηλαδή ξέρει είναι ο πατέρας του ε, κυρά, αυ... Υπάρχει ένας Συν μύθος Στην Ελλάδα ζούμε ρε παιδί Αστικός Ωραία Υπήρχε ένας μύθος αστικός ναι. Ο οποίος ε, λέει ότι Ο Ο ο έτσι, Ο έτσι είναι γιο του Ουτάδε. Του Γιουβέτσι και όχι του Κογκόρετσι. Λοιπόν, λοιπόν, μου φαίνεται ότι είσαι αρχιολεινιστή ναι. και πα συχνά στου δελφού και διαβάζει και ακούς την πυθία. Ναι, αλλιώ δεν εξηγείται. Την πυθία, Ναι, αλλιώ δεν εξηγείται. Μα σα δάφνε όταν λε τα αστρολογικά. Κοιτάξτε να δει. Ε, δάφνε. Όχι, ούτε στι δεν δάφνε. <laughs> λοιπόν. <laughs> Ο άλλο λέει, αυτό το χρυσό παιδί. <laughs> λοιπόν, καταρχήν έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία παρέα Ούτε κι εγώ περίμενα καταρχήν μετά από τρεις εβδομάδες Ότι θα έχουμε τόσο πολύ κόσμο στο σερβερ ε... Πάρα πολύ κόσμο μεγάλε Αν δεν είχες... Είσαι μακράν ο πρώτος σε αγραμματικότητα στον Αλμπέντο Αν δεν, δεν είχες, Αν δεν δεν είχες εδώ... κάνει την αλλαγή του σερβερ Αναβάθμιση Τι ε, στην αναβάθμιση εν πάση περιπτώσει Να. Ε, πολλοίς κόσμος τα έκλεγε Έξω από το... Όντως αυτοί δεν έχει κανεί πρόβλημα να μπει Να πιάσει θέση διότι έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ Τη να είναι καλά Ο Χριστάρας Μοχιονισμένος Λοιπόν χαιρετίσματα στον Χριστό Και χρόνια πολλά κιόλα. Λοιπόν πάμε να δούμε λίγο τα δικά μας Αυτό που μας ενδιαφέρει Είναι ότι η Ελλάδα Μπαίνει σε ένα πολύ ιδιαίτερο Σταυροδρόμι Σε μια κατάσταση η οποία θα τη βοηθήσει να γίνει πολύ καλύτερη. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα πρέπει να έχετε επίσης κατά νου είναι ότι σαφέστατα έχουμε γράψει ότι υπάρχει έλευση ενός νέου ηγέτη. Θα πρέπει όμως να δούμε πότε θα δημιουργηθούν τα κόμματα, ή ποιοι θα είναι οι αρχηγοί των κομμάτων, για να μπορέσουμε να κατασταλάξουμε εύκολα. Τρίτον και σημαντικότερον, αυτό που προέχει στην παρούσα φάση είναι να πάμε σε μια κατάσταση, να βγει ένας άνθρωπος απάνω και να κάνει αυτά που πρέπει. Και τι είναι αυτά που πρέπει, να πει ένα τεράστιο ένα γαμημένο όχι σε αυτού του καραγκιόζιδε έξω και σε αυτή την τη τέλεια. Τι τη, λένε, Τσιμπουκέσκου, Τρακουλέσκου, Πώ τη λένε, τη, τη λένε πάση, πάση, πάση. Τιμημένο ρε, τι είναι αυτά που λένε, Πώ εφράζεται έτσι, Δεν τι... έχουμε ρούμο, ρε, δεν είμαστε. Τιμημένο ρε. Τιμημένο αυτό. να μην είχε βγάλει τη μελέτη και να είχα πάρει πανιά έτσι και να τα έλεγα. Θα ήταν ευτυχισμένοι, θα ήταν ευτυχισμένοι, διότι αυτοί θέλουν μια ρε, μεγάλε. <laughs> Άσχετα αν δεν σε ξαναφωνάζανε ποτέ. Ε, λέει, το δείχα... λέει, εγώ να είμαι αρχηγός Είμαι λιοντάρι μοροσκόπος Σκορπιό. Σωστός ε, Τσιμπαμε ε, Τώρα από εκεί και πέρα Ξεκινάει μία περίοδος Η οποία θα έχουμε Της ανακατατάξεις που πρέπει Μη φοβάστε από Τουρκία μερικιά. Σας το ξαναλέω είναι, Αυτή είναι κλειδωμένη Δεν δε, δε σηκώνεται τίποτα Και όπως σα είπα ο Βλαδίμηρος επειδή είναι πολύ καλός χριστιανός Τόσο πολύ χριστιανός που έχει περάσει στον άλλο κόσμο Πιο πολύς από ό,τι έχει περάσει ο πέτρο Πέτρος ας πούμε Ωραία ε... Και δεν βάζει και μια κουπαρίζι ο μπαγάσας του στέλνει έτσι Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός Μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι στην ανθρωπότητα Αυτό και επίσης να πω που λέει και η Ελλάνια κάρμε με λίγα λόγια γιατί έχει πέσει πολύ φτώχεια στι... χρήματα θα δούμε στις τσέπε μας. Ναι θα είμαστε πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε φέτος. Από ό,τι είμαστε δηλαδή, το, 15. το 15 Μη φανταστείτε Το 2015 ήταν πολύ σφιχτό. Μη φανταστείτε ότι σε πέντε μήνες θα γίνουμε σε επίπεδα 4 ή οχτώ που δεν σκυλιά με τα λουκάνικα. Τέτοια θαύματα δεν γίνονται. Σιγά σιγά ε, Ο Μορφέας είναι δικός μου Μου αρέσει να γράφει Λοιπόν Και θα πάει πάρα πολύ ε, Καλά Τώρα ε, Είναι και Ρουμάνα Έχει και την καταγωγή τη βοηθάει έτσι, έτσι. Είναι παραδουνάβια λοιπόν. Όπω λένε μορδοβλαχία και τέτοια Πάμε σε ένα τραγουδάκι Να δούμε ο Γιώργης τι έχει παίξει Αν έχετε στείλει κανένα email Να δώσουμε τα δώρα Δεν έχει έρθει email ακόμα okay. Λοιπόν έχει περιθώριο το email Μέχρι τετάρτη <κοί> Μέχρι τρίτη βράδυ Μέχρι δευτέρα Τρίτη δεν προλάβει να το ετοιμάσω Μέχρι δευτέρα βράδυ μέχρι δευτέρα. Για να το απαντήσει τετάρτη έτσι, στο πριβέ έτσι, έτσι, έτσι. Ωραία Λοιπόν να ακούσουμε Daya Straits, Brothers in Arms. καιρό και μου αρέσει πάρα πολύ. DirectRates, Brother in Arms και εδώ βεβαίω στονalbendo14.com και στην εκπομπή το Full του Astro, τη νούμερο ένα εκπομπή του προγράμματο του Albendo. Το οποίο θα ψηλό μεταλλαχθεί ελαφρώ όσον ε, ούπο. Αρχέ του έτου είναι και κάνουμε διορθωτικέ κινήσει. Λοιπόν, βλέπω εδώ στο chat τι γίνεται. Έχουν αρχίσει και λένε τώρα. Ε, αυτό, με, τι θα γίνει, παιδί μου, με μα, μα, συγχωρεί το βίξιμο να πούμε. Μάραι, ένα βίξ. Για να μην βύχει δηλαδή. Δεν λε που ήρθα και κάνω εκπομπή, σαν κάτι άνθρωπο. Όμω δεν είχε ήρθα, είχα πάει για καφέ. Κάθομαι εδώ, αυτά με βρίζουν στο τσάκ. Εγώ σέβομαι του ακράτε, κοίτα μου. Και εγώ γι' αυτό έρχομαι εδώ. Έτσι. Λοιπόν, όλο λένε τώρα για αυτά, για εκείνα. Ε, ε, ε, ε, ε, εγώ απελευθερώθηκα τελείω, ξέρει. Με το σύμφωνο mm. συμβίωση τώρα δεν το κρύβω. Να. Ψάχω να βρω κι εγώ να φτιάξω τη ζωή μου Έτσι Έναν Έτσι. άντρα ξέρεις και τα λοιπά Και μου θυμίζει είχαν πάει στην Αθηνάς δύο ε, Ταγλαράδες Ναι δύο ταγλαράδες ναι, Είχαν πάει στην Αθηνάς Έχει ένα αλλαντικό μαγαζί με αλλαντικά Τα οποία αυτά που κρεμόνται είναι ψευτικά Ως δείγμα Τους βλέπει ο μουσταγκαλής Ο τύπο που έχει το μαγαζί Λέει παρακαλώ τι θα πάρουν οι κύριοι Λέει, θέλουμε αυτό τη σαλαμιέρωση, δεν πιο μέγεθος, λέει, εκείνο. Πακ, το παίρνει μέχρι να βρουν και τίποτα άλλο, ξέρω εγώ, το βάζει πάνω στη σιγαριά και το κόβει ροδέλε. <Λε> Βρε, τι κάνει εκεί, του λέει. <Λε> λέει, το κόψαν και τι τον πέρασε στον κόλο μα κουμπαρά. Ήταν λίγο ρατσιστικό, βέβαια. Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα. Εμεί δεν είμαστε ρατσιστές, οι άλλοι δεν έχουν πρόβλημα με εμάς. Υπάρχει. Άλλωστε όπως έχει μπει και ο Πανούσης, Που τον επικάλουμε γιατί τον Έτσι τον θαυμάζω σαν χιούμορ και σαν μυαλό Το να είσαι γκέλη δεν είναι κακό λέει, Είναι σαν αχέρις προς τα μέσα Έχει και αυτό μια άποψη Αναρρόφηση λέγεται αυτό Δεν ξέρω εγώ Το λέω όπως το λέει Α, ο Τζί Μάκος. Θυμάσαι τη σκηνή στην ταινία με το Χάρι Κλίν που έχει ντυθεί Με τις αρτιέρες του κοινοτύπους <laughs> Και τον ευαράει <laughs> με το μασχύλιο <laughs> Με το μαστίγιο και λέει κι άλλο! Μπράβο, <χι> <κι άλλο>. μπράβο, <χι> Λοιπόν, εξηγώ στου φίλου ότι αυτή η σκηνή, αυτό έκανε την Ελλάδα. Ναι. Έτσι, μπράβο. Διότι είναι προφήτη, άμα πάμε σε παλιέ ταινίε προηγουμένω, τα έχει πει όλα. Αυτό ο χαρισματικό χιουμόριστα. Εγώ τον, δεν ξέρω αν είναι τάβρο, αλλά εγώ έτσι τον βλέπω. Γιατί η αρθρογραφή και σε μια εφημερίδα και τουλάχιστον δείχνει ότι έχει καθαρό μυαλό ο άνθρωπο και δεν είναι μαλάκα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε Λοιπόν, με αυτά και με αυτά Η ώρα πέρασε τι 10 Εντάξει, σε θέλει ε, το κοινό σου Το κοινό με θέλει Αλλά υπάρχει και α πούμε. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω Όπου μου κρατήσατε έτσι συντροφιά Συγχωρέστε με λίγο για το λαιμό Για το βίχα. Ελπίζω Θεού θέλοντα και καρποδίνει Επιτρέποντος την επόμενη εβδομάδα Να είμαστε καλύτερα Εμμμμμμμμμμμμμμμμ Τις συμμετοχές σας Όσοι θέλετε Είτε για τα ραντεβού Είτε για τα μαθήματα Είτε για το διαγωνισμό Μέχρι Δευτέρα βράδυ ναι. Να περνάτε όμορφα Μην μετά, τρελενεστε... Σταματάσαι εδώ δηλαδή ε... Δεν θα πει κάτι άλλο Τι άλλο να πω Ω, τώρα, Λοιπόν Να περνάτε όμορφα ε, Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθά Που λέει και ο Βασίλης Ο Παπακοσταντίνου ε, Ξεκίνησε το 2016 Θα πάμε καλά Το 2016 από ό,τι πληροφορούμε Έχουν στην Κύπρο εκλογές ε... Ελπίζω να είναι νωρίς Γιατί προσπαθούν να το κλείσουν Μπαμπαμ το θέμα yeah. Ωραία. Νομίζω ότι η χώρα Μπαίνει σε μια τροχιά ανύψωσης ε... Μη μου σκεύετε το κεφάλι Πολλά από αυτά που ψηφίστηκαν θα τα βάλουν στο ράφι Και αυτά, αυτά ήθελα να πω Πες Γιώργο... και κάτι άλλο, την προσωπική σου ζωή να σε γνωρίσει ο κόσμος Τι να με γνωρίσει ο κόσμος Ε, πες το παιδί Είμαι 1,93, ε... κορμή α... φέτες Απέλε... ε, Φέτες, ε, α ε... δεν ψή... είσαι κίτρινοτηρής, άσπρο ε, Κορμή φέτε. Ε, εντάξει Λοιπόν, έχω μαζί μου εδώ και τα οτικεράκια και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένο. Λοιπόν, λοιπόν, όντε ως, περάσαμε ωραία και χαλαρά Περάσαμε σήμερα. ωραία και χαλαρά Πάμε να φάμε σου σουβλάκι γιατί με έχει κόψει πίνα ε, λοιπόν, ε, και διαιτητικά, ξέρεις ε, πάντα διαιτηστρώ Γιατί αυτό ε. το κορμί δεν συντηρείται αλλιώς ε, λοιπόν, έλα, Με αυτά και με αυτά Φτάσαμε στο τέλος Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά Την επόμενη βδομάδα Θα έχουμε σεμινάριο Αλλά θα σας ανακοινώσω Μεσοβδόμαδα Μέσω Φίλων που έχω στο facebook και διατηρούν λογαριασμό Θα σας ανακοινώσω πολύ super καταστάσεις ε, Ναι, θα, θα σας ανακοινώσω πολύ extreme θεματάκι Το οποίο θα σπάσει τα τσιμέντα, δεν το ανακοινώνω από τώρα Θα μπείτε και στην πολιτική αστρολογία ένα παλιό έτσι, που είχα Και μην ξεχνάτε ε, Όσοι θέλετε Μπαίνετε να διαβάζετε στο κάθε Καθημερινά έχουμε ε, μια στήλη που λέγεται το ειδικό δελτίο Τα χώνω εκεί ανηλαίως Θα γράψεις στο forum μάτια βε... καμία σελίδουλα στον Αλμπέντο Τι δηλαδή, θέλει για τώρα. Σε έχουμε κάνει η firma και μας γράφεις δηλαδή Να βάζεις μια σελίδα την εβδομάδα στο φόρουμ στον Αλμπέντο ε, δεν σου να, πένει, να πένει εδώ. Δεν μπορεί το παιδί, έχει τα άλλα. Βέβαια, εκεί που γράφεις παπέτα και μία στον Αλπεντου. Ναι μία, Το πάπουμε για να πετάξω θέλω τώρα, εγώ δεν προλαβαίνω να φτύσω λοιπόν, λοιπόν, να πούμε όμως εδώ στους φίλους ότι για τα πριβέ ραντεβού φοπακιαλμπεντου4.com και για τον κύριο το Σάββατο ή στα Σπέντε έχει το σεμιναριάκι του. Ελάτε εδώ να πιούμε καφέ, να πούμε και καμιά κουταμάρα και αυτά που λέει τι πλακίε που λέει εδώ το ψυχασμένε χρώμιο. Και αύριο βράδυ δεν έχουμε άγνωσου επισκέπτε. Θα βάλω μια επανάληψη αν προλάβω. Εάν όχι, θα παίζει η μουσικούλα. 11 η ώρα θα είμαστε στην κυρία Ελεονόρα Μελέτη στο hashtag. Μέχρι τι 2 να τα περάσουμε καλά. Αυτό είναι σίγουρο και τηλεθέαση κάνουν αυτά τα θέματα όπως ξέρετε άτια και και θα κατεβάσω κι εγώ κάτι Δίκλους, δικά μου που έχουν Έτσι. και τα πετάω once in a time οπότε θα περάσουμε καλά και να είστε όλοι εκεί Ωραία. λοιπόν τα είπαμε τα συμφωνήσαμε ραντεβού το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα καλώς σας βράδυ. λοιπόν κάτσε να δούμε τι θες να βάλουμε τώρα αυτό μάλιστα Ευχαριστούμε όλους Albedo14.com ε, Ωραία ήταν η βραδιά σήμερα Μπήκε το 16 Να έχουμε μια καλή χρονιά Ψηλά το κεφάλι Και νομίζω ότι τουλάχιστον Αν ο καθένας από μόνος του κάνει μια αυτοβελτίωση Θα είμαστε καλύτερα το 16 Όσον αφορά τον Αλμπέντο Ετοιμάζει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα Πράγματα και κινήσεις να κάνει Καλό βραδύ